δώδεκα πρώτου 2003 ομιλία του πατρός Ιωάννη στον Άγιο Κωνσταντίνο της Αγιάς με θέμα «Η επιφάνεια του Θεού ως αληθινή ανθρωπογνωσία». Μεθαύριο την Τρίτη με την απόδοση της εορτής των φώτων αγαπητοί Χριστό αδελφοί κλείνει ο κύκλος των εορτών του δωδεκαημέρου στο επίκεντρο αυτό του πολυήμερου εορτασμού βρίσκεται η διπλή γιορτή Χριστούγεννα και Φώτα ή για να χρησιμοποιήσουμε ένα παλαιό όρο που συμπεριλαμβάνει και τα δύο γεγονότα τα επιφάνεια τα επιφάνεια ή η επιφάνεια είναι ένας παλαιός όρος που σήμαινε την πανηγυρική φανέρωση μιας επίγειας θεότητος. Ήταν μια γιορτή, ήταν ένα χαρμόσυνο γεγονός. Στη θέση αυτών των ψεύτικων επιφανειών η Εκκλησία αρκετά ενωρής έβαλε την επιφάνεια του μόνου αληθινού Θεού μέσα από τη σάρκωση, το έργο και τη δράση του Χριστού. Όμως λόγοι πρακτικοί οδήγησαν γρήγορα στη διάσπαση αυτή της ενιαίας εορτής και έτσι τον 14ο αιώνα τα επιφάνεια χωρίστηκαν σε Χριστούγεννα και φώτα στον εορτασμό δηλαδή της γεννήσεως και της βαπτίσεως του Χριστού αντίστοιχα και στις δύο όμως αυτές εορτές παρέμεινε ο πρωταρχικός χαρακτήρα τους που είναι η διακήρυξη της επιφάνειας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Και όταν αργότερα επικράτησε το πολιτικό ημερολόγιο, οι δύο εορτές βρέθηκαν να ανοίγουν και να κλείνουν το έτος. Τελειώνει το έτος με τα Χριστούγεννα και ανοίγει το έτος με τα φώτα. Δηλαδή, τελειώνει και αρχίζει το έτος, ο χρόνος, με την υπόμνηση με την υπενθύμηση της επιφάνειας της καθόδου και αποκαλύψεως του Θεού στον κόσμο μέσα ο αληθινός ήλιος ο Χριστός ανέτυλε στον ενσκότι και σκιά καθήμενο κόσμο και γι' αυτό και σήμερα Κυριακή μετά τα φώτα το Ευαγγέλιο ακριβώς μας δείχνει την έξοδο την έναρξη της δημοσίας δράσεως του Χριστού. Και έτσι η Εκκλησία θυμίζει στους πιστούς πως ο Θεός φανερώνεται ανάμεσά μας από αγάπη για να μας αποκαλύψει την αλήθεια και να μας σώσει. Η επιφάνεια, δηλαδή η φανέρωση, η αποκάλυψη του Θεού μας οδηγεί στην αληθινή γνώση του Θεού, του κόσμου και του ανθρώπου. Εδώ βρίσκεται το κεντρικό μήνυμα και η σημασία του πολυήμερου αυτού εορτασμού που διανύουμε. Σήμερα, εμείς θα περιοριστούμε σε ένα από αυτά τα τρία σημεία και θα δούμε για λίγο την επιφάνεια του Θεού ως αληθινή ανθρωπογνωσία. Με την επιφάνεια του Θεού Λόγου, του Θεανθρώπου Χριστού, <και> μας απεκαλύφθη, αγαπητοί, ο αληθινός Θεός και ο αληθινός άνθρωπος Ο άνθρωπο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και ο αληθινός άνθρωπος Ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος ολόκληρο ο Θεός και ο ο άνθρωπος Με την κάθοδο λοιπόν του Χριστού μας αποκαλύπτεται η πραγματική φύση μας Η πραγματική φύση του ανθρώπου Η θέση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο Ο σκοπός της υπάρξεώς του η νέα ανθρωπογνωσία που κομίζει η Εκκλησία μας αγαπητή βασίζεται ακριβώς στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Χριστός παίρνει την ανθρώπινη φύση και την ανακαινίζει την αναγενά και τη θεώνει. Έτσι στο πρόσωπο του Χριστού γνωρίζουμε τον αληθινό άνθρωπο γιατί ο Χριστός μας τον αποκάλυψε σε όλη την έκταση των σχέσεών του με τον Θεό τον κόσμο και τον συνάνθρωπο. Με άλλα λόγια γνωρίζουμε ποιοι είμαστε γιατί γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος ο Χριστός Ο Χριστός δεν μας γυρίζει μόνο στην προπτωτική κατάσταση του Αδάμ αλλά μας πηγαίνει πολύ μακρύτερα σε εκείνο που έπρεπε να φτάσει ο Αδάμ και δεν μπόρεσε Με τον Χριστό δηλαδή δεν βρίσκουμε μόνο τη χαμένη μας αρχή αλλά και την εκπλήρωση του τέλους τη θέωση που έπρεπε να κατορθώσει ο Αδάμ όπως είπαμε και δεν μπόρεσε τίθεται όμως το ερώτημα εδώ αγαπητοί αυτό το εσκατολογικό τέλος αυτή η θέωση μήπως είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο μήπως έτσι με τον να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν όπως λέμε χαθεί τελικά ο άνθρωπος στην ιστορία του ανθρώπου υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο μυστήριο αυτό το μεγάλο του ανθρώπου η μία προσέγγιση λέγεται θεοκεντρική και τι λέει Μέτρο του ανθρώπου είναι ο Θεός Ο άνθρωπος πρέπει να δοθεί στο Θεό Να θυσιαστεί η χάρη του Θεού Ο Θεός είναι ο σκοπός του Η άλλη προσέγγιση η ανθρωποκεντρική Λέει ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο πάντων Ο άνθρωπος είναι το μέτρο του εαυτού του Το κριτήριο του εαυτού του και όχι ο Θεός Αγαπητοί, και στις δύο αυτές προσεγγίσεις του ανθρώπου οι Πατέρες λένε ότι δεν έχουμε αληθινό άνθρωπο ούτε στην περίπτωση που ο Θεός είναι το μέτρο του ανθρώπου αλλά ούτε και στην άλλη περίπτωση που ο άνθρωπος είναι το μέτρο του ανθρώπου και αυτό γιατί αν ο Θεός είναι το μέτρο μας τότε ο άνθρωπος θα πρέπει να απορροφηθεί να αφομοιωθεί, να χαθεί να αφομοιωθεί στο Θεό για να γίνει δίθεν ευτυχής αυτό δεν λένε και οι σύγχρονες παραθρησκείες τι είναι ο Θεός λέει εμείς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ταυτιστεί με το Θεό αφού ο Θεός είναι ο σκοπός του ανθρώπου τι γίνεται όμως με τον άνθρωπο σε αυτές τις περιπτώσεις απλώς εξαφανίζεται η άλλη προσέγγιση, η ουμανιστική η ανθρωποκεντρική αγαπητή που λέει ότι ο άνθρωπος είναι ο σκοπό του εαυτού του και το μέτρο του εαυτού του είναι εξίσου χάσιμο του ανθρώπου αφού όπως ξέρουμε όλοι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να σωθεί αυτές οι δύο προσεγγίσεις, οι θεοκεντρικοί και οι, άνθρω... και οι άνθρωποκεντρικοί αδικούν τον άνθρωπο αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί γι' αυτό και έρχεται η επιφάνεια του Θεού και θέτει στον άνθρωπο και θέτει μέσα στο κέντρο όχι το Θεό, όχι τον άνθρωπο αλλά τον Θεάνθρωπο τον Σαρκοθέντα Υιό του Θεού Πατρός τον τέλειο Θεό και τον τέλειο άνθρωπο εκείνον ο οποίος σώζει θα λέγαμε και το Θεό και τον άνθρωπο με την ένωση στο ένα πρόσωπο και της θεία και της ανθρωπίνης φύσης μόνο δηλαδή ο Θεάνθρωπο Χριστός είναι το κλειδί για να φτάσουμε στο Θεό χωρίς να χαθούμε και να πραγματοποιηθεί ο άνθρωπος χωρίς να καταργηθεί ο Θεός το μυστήριο του Χριστού αγαπητοί δεν είναι απλώς ένα δόγμα της πίστεώς μας αλλά μεγάλο, το μεγάλο δώρο του Θεού, ο τρόπος του Θεού να δώσει τον εαυτό του στον άνθρωπο και να δεχθεί τον άνθρωπο στον εαυτό του, χωρίς όμως να καταργηθούν και οι δύο. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί Η αλήθεια για τον άνθρωπο μας απεκαλύφθη πλήρως μόνο με τη σάρκωση του ενός της Τριάδος του Υιού του Θεού, του Θεανθρώπου Χριστού Ο Θεός κατέβηκε μέχρι τον άνθρωπο ώστε ο άνθρωπος να ανεβεί μέχρι το Θεό Ο Θεός μετέσχε της δικής μας ανθρώπινης φύσης για να μετάσχει ο άνθρωπος τη θεία. Ο Θεός έγινε Υιός του ανθρώπου για να γίνει ο άνθρωπος Υιός του Θεού. Ο Θεός ενανθρωπίζεται για να θεωθεί ο άνθρωπος. Σε αυτές τις προτάσεις αγαπητοί συνοψίζεται η νέα ανθρωπογνωσία που κομίζει η Εκκλησία μας και νοηματίζει τη ζωή μας και την ύπαρξή μας. Γι' αυτό είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο και σωτηριώδες το μυστήριο της επιφανία και της αρκόσεως του Χριστού για μας τους ανθρώπους. Όπως λέει ένας σύγχρονος Σέρβος Άγιος, ο Νικόλαος, ο Επίσκοπος Ζήτσης και Αχρίδος, ο Χριστός. Δεν ήρθε απλώς να μας διδάξει τη ζωή. Δεν ήρθε απλώς να διορθώσει τη ζωή σε αυτό τον κόσμο, αλλά για να γίνει ο ίδιος η ζωή μας. Ζωή αληθινά ανθρώπινη αλλά με προσωπική ένωση και κοινωνία με το Θεό, δηλαδή Θεία, Θεανθρώπινη. Η επιφάνεια του Χριστού δεν είναι μια ιστορία που ανήκει στο παρελθόν, είναι το παρόν, είναι η βεβαία ελπίδα του κόσμου. Είναι η αισιόδοξη προοπτική για ένα νέο κόσμο, για μια νέα σχέση με το Θεό, για μια νέα αγαπητική σχέση με τους συνανθρώπου μας. Αμήν.